Από την πρώτη κιόλας νύχτα, καθώς υπέθερα από μια κρίση καρδιακής κόπωσης, προσπαθώντας να δαμάσω τον πόνο μου, έσκυψα αργά και προσεκτικά για να βγάλω τα παπούτσια μου. Μόλις όμως άγγιξα το πρώτο κουμπί στο μποτίνι μου, το στήθος μου φούσκωσε γεμάτο από μια παρουσία άγνωστη, θεϊκή. Λυγμή τράνταξαν, δάκρυα κύλησαν από τα μάτια μου. Το πλάσμα που ερχόταν να μου συμπαρασταθεί, που με έσωζε από την ξεραήλαια της ψυχής, ήταν εκείνο που χρόνια πριν, σε μια στιγμή παρόμοιας απελπισίας και μοναξιάς, σε μια στιγμή όπου δεν είχα πλέον τίποτα δικό μου, είχε μπει στο δωμάτιο και με είχε αποδώσει στον εαυτό μου, γιατί ήταν ο εαυτός μου και κάτι περισσότερο από τον εαυτό μου, το περιέχον, το οποίο είναι περισσότερο από το περιεχόμενο και που μου το έφερνα. Είχα μόλις αντικρίσει στη μνήμη μου, σκυμμένο πάνω στην κόπωσή μου, το τριφερό ανήσυχο και απογοητευμένο πρόσωπο της γιαγιάς μου. Ακριβώς όπως ήταν το πρώτο εκείνο βράδυ της άφηξη. Το πρόσωπο της γιαγιάς μου. Όχι εκείνης που ξαφνιάστηκα και κάκιζα τον εαυτό μου, επειδή τόσο λίγο με λείπησε ο χαμός της και που δεν κρατούσε από εκείνη παρά μόνο το όνομα, αλλά τη πραγματική γιαγιάς μου της οποία πρώτη φορά από τότε στα ηλίσιε παιδεία όπου έπαθε την εγκεφαλική προσβολή, ξανά σε μια αθέλητη και ολοκληρωμένη ανάμνηση τη ζωντανή πραγματικότητα. Η πραγματικότητα αυτή δεν υπάρχει για μας όσο δεν έχει ξαναδημιουργηθεί από τη σκέψη μας. Ιδε όσοι άνθρωποι έχουν λάβει μέρος σε ένα γιγάντιο αγώνα θα ήταν όλοι μεγάλοι επικοί ποιητές. Κι έτσι με μια τρελή επιθυμία να τρέξω να ριχτώ στην αγκαλιά της, εκείνη μόνο τη στιγμή, πάνω από χρόνο ύστερα από την κηδεία της, με αυτόν τον αναχρονισμό, ο οποίος εμποδίζει τόσο συχνά το ημερολόγιο των γεγονότων να ταυτίζεται με το ημερολόγιο των συναισθημάτων, είχα μόλις μάθει πως ήταν νεκρή. Είχα συχνά μιλήσει για εκείνη από τότε και την είχα σκεφτεί. Κάτω όμω από τα λόγια και τις σκέψεις μου, ενώ του, εγωιστή και σκληρού νέου, δεν είχε υπάρξει ποτέ τίποτα που να έμοιαζε με τη γιαγιά μου. Γιατί με την ελαφρομυαλιά μου, την αγάπη μου των απολαύσεων, τη συνήθεια να τη βλέπω άρρωστη, δεν διατηρούσα μέσα μου παρά μόνο άδειλα την ανάμνηση του τι ήταν εκείνη άλλοτε. Όποια στιγμή και αν την εξετάσουμε, η συνολική μας ψυχή δεν έχει παρά μια αξία σχεδόν πλασματική παρά τις πολυάριθμες καταγραφές των πλούτων της. Γιατί άλλοτε τούτα... και άλλοτε εκείνα τα πλούτη της... δεν είναι διαθέσιμα. Είτε πρόκειται για πλούτη πραγματικά... είτε για πλούτη της φαντασίας. Γιατί στις ταραχές της μνήμης... δένονται οι διαλύψις της καρδιάς. Η ύπαρξη του σώματός μας... που το βλέπουμε σαν ένα δοχείο... όπου μέσα είναι κλεισμένη η πνευματικότητά μας... αυτή είναι που μας οδηγεί να υποθέσουμε πως όλα τα εσωτερικά μας αγαθά, οι περασμένες μας χαρές, όλες οι οδύνες μας, βρίσκονται αδιάκοπα στην κατοχή μας. Ίσως είναι το ίδιο ανακριβές να πιστεύει κανείς πως μας ξεφεύγουν ή πως ξαναγυρίζουν. Αν πάντως παραμένουν μέσα μας, βρίσκονται τον περισσότερο καιρό σε ένα χώρο άγνωστο, όπου δεν μας προσφέρουν καμία υπηρεσία και όπου ακόμη και οι πιο συνηθισμένες καταπιέζονται από αναμνήσεις άλλου είδους και που αποκλείουν κάθε ταυτόχρονη συνύπαρξη με άλλες τη συνείδηση. Αν όμω το πλαίσιο των αισθήσεων όπου διατηρούνται ξανακατακτηθεί, έχουν με τη σειρά του την ίδια αυτή δύναμη να εκδιώξουν κάθε τι ασυμβίβαστο με αυτές, να εγκαταστήσουν λοιπόν μόνο μέσα μας το εγώ που τις έζησε. Έτσι, καθώ αυτό που είχα ξαφνικά ξαναγίνει δεν είχε υπάρξει από το μακρινό εκείνο βράδυ. Όταν η γιαγιά μου με είχε γδίσει μόλις έφτασα στο Παλμπέκ, πολύ φυσικά, όχι ύστερα από τη σημερινή μέρα που το εγώ αυτό αγνοούσε, αλλά σαν να υπήρχαν στο χρόνο διαφορετικές και παράλληλες σειρές δίχως διακοπή της συνέχειας, αμέσως ύστερα από το αλωτεινό πρώτο βράδυ, δέχτηκα τη στιγμή που η γιαγιά μου είχε σκύψει επάνω μου. Το εγώ που ήμουν τότε και που είχε εξαφανιστεί τόσον καιρό, ήταν πάλι τόσο κοντά μου, ώστε μου φαινόταν πω άκουγε ακόμη τα λόγια που μόλις είχαν προηγηθεί, και τα οποία ωστόσο δεν ήταν πια παρά ένα όνειρο πόλημα, όπως ο μισοξύπνιος νομίζει πως ακούει δίπλα του τους ήχους του όνειρου του που χάνεται. Δεν ήμουν πια παρά το πλάσμα εκείνο που γύρευε καταφύγιο στην αγκαλιά της γιαγιάς του, το οποίο γύρευε να σβήσει τα ίγνη από τις γλύπες του, δίνοντας τη φ το πλάσμα αυτό που θα είχα τόση δυσκολία να το φανταστώ όταν ήμουν κάποιο από όσα είχαν ακολουθήσει μέσα μου στο μεταξύ. Ενώ τώρα θα μου χρειάζονταν άλλες τόσες προσπάθειες, στήρε άλλωστε, για να νιώσω τις επιθυμίες και τις χαρές ενός μόνο από τα πλάσματα που για ένα διάστημα τουλάχιστον δεν ήμουν πλέον. Θυμόμουν πως μία ώρα πριν, από τη στιγμή που η γιαγιά μου έσκυψε έτσι, φορώντας τη ρόμπα της πάνω στα μποτίνια μου, Καθώς περιδιάβαζα στον αποπνικτικό από τη ζέστη δρόμο, μπροστά στο ζαχαροπλαστείο, είχα νομίσει πως δεν θα μπορούσα ποτέ με την τόση ανάγκη μου να την αγκαλιάσω να περιμένω την ώρα που έπρεπε ακόμη να περάσω μακριά της. Και τώρα που η ίδια αυτή η ανάγκη ξαναγεννιόταν, ήξερα πως μπορούσα να περιμένω ώρες και ώρες. Πως δεν θα είναι πια ποτέ κοντά μου. Και τώρα μόνο το ανακάλυπτα. Γιατί τώρα μόνο νιώθοντάς την πρώτη φορά ζωντανή, αυθεντική, να μου φουσκώνει την καρδιά ως που σχεδόν να σπάσει, ξαναβρίσκοντας την επιτέλους, είχα μόλις μάθει πως την είχα χάσει για πάντα. Χαμένη για πάντα. Δεν μπορούσα να καταλάβω και προσπαθούσα να μάθω να δέχομαι τον πόνο αυτής της αντίφασης. Από τη μία μεριά, μια ύπαρξη, μια τρυφερότητα, να επιζούν μέσα μου όπως τις είχα γνωρίσει δηλαδή φτιαγμένες για μένα, μια αγάπη όπου όλα έβρισκαν τόσο πολύ μέσα μου το συμπληρωμά τους, ώστε η μεγαλοφία των μεγάλων άνδρων, όλες οι μεγαλοφοίες που μπορεί να υπήρξαν από την αρχή του κόσμου, δεν άξιζαν για τη γιαγιά μου ούτε όσο ένα από τα δικά μου ελάτοματα. Και από την άλλη, μόλις είχα ξαναζήσει σαν παρούσα αυτή την ευδαιμονία, να νιώθω να τη η βεβαιότητα που ξεπετάγεται σαν απανοτή σωματική πόνη μια ανυπαρξία η οποία είχε σβήσει την εικόνα μου αυτή τη τρυφερότητα, που είχε καταστρέψει αυτή την ύπαρξη, καταργήσει αναδρομικά την αμοιβαία μα μοίρα, η οποία είχε κάνει τη γιαγιά μου τη στιγμή που την ξανάβρισκα σαν σε καθρέφτη, μια απλή άγνωστη, που η τύχη την έφερε να περάσει λίγα χρόνια κοντά μου, όπω θα μπορούσε να τα είχε περάσει κοντά σε κάποιον άλλον, αλλά για την οποία πριν και μετά δεν ήμουν τίποτα. Δεν θα ήμουν τίποτα. Αντί για τις απολαύσει που είχα νιώσει τον τελευταίο καιρό, η μόνη απόλαυση την οποία θα μου ήταν δυνατόν να νιώσω τώρα, θα ήταν, αγγίζοντας ξανά το παρελθόν, να μειώσω τις οδύνες που είχε αισθανθεί άλλοτε η γιαγιά μου. Κι έτσι, δεν τη θυμόμουν μόνο με τη ρόμπα της, ρούχο τόσο ταιριαστό, σχεδόν πια συμβολικό, στους κόπου του αναμφίβολα ανθιγιεινούς αλλά και γλυκού που έκανε για χάρη μου. Αλλά σιγά σιγά άρχισα να θυμάμαι όλες τις ευκαιρίες που είχα χρησιμοποιήσει, αφήνοντάς την να αντιληφθεί, αν ήταν ανάγκη και υπερβάλλοντας, τους πόνους μου, για να της προκαλέσω μια λύπη που τη φανταζόμουν αργότερα σβησμένη με τα φιλιά μου, λες και η στοργή μου θα μπορούσε όσο και η ευτυχία μου να προκαλέσει τη δική της. Και κάτι χειρότερο, εγώ ο οποίος δεν μπορούσα να διανοηθώ τώρα πια την ευτυχία, παρά μόνο ξαναβρίσκοντά στη, σκόρπια στην ανάμνησή μου, πάνω στις εικόνες αυτού του προσώπου που το έπλαθε και το έγερνε η στοργή, είχα προσπαθήσει άλλοτε, με αδιανόητη λύσα, να του αφαιρέσω και τις παραμικρότερες χαρές. Όπως τη μέρα εκείνη, κατά την οποία ο Σένλου είχε βγάλει μια φωτογραφία της γιαγιά μου και όπου, μην μπορώντα να τη κρύψω τη σχεδόν γελία αφέλεια της κοκεταρία της, καθώς έπαιρνε πόζα με το πλατήγυρο καπέλο της σε ένα κολακευτικό μισόφωτο, αφέθηκα να μουρμουρίσω λίγα λόγια ανυπομονησία και προσβλητικά, που το ένιωσα από μια σύσπαση στο πρόσωπό της, είχαν βρει το στόχο, την είχαν θίξει. Εμένα πλήγωναν, τώρα που ήταν πλέον αδύνατη για πάντα, η παριγορια με χιλιά φιλιά. Ποτέ πια όμως δεν θα μπορούσα να σβήσω αυτή τη σύσπαση στο πρόσωπό της και αυτόν τον πόνο στην καρδιά της, ή μάλλον στη δική μου γιατί όπως οι νεκροί δεν υπάρχουν πια παρά μόνο εντός μας, έτσι τον εαυτό μας μόνο χτυπάμε αδιάκοπα όταν επιμένουμε επισματικά να θυμηθούμε τα χτυπήματα που τους είχαμε δώσει. Στις οδύνες αυτές, όσο σκληρές κι αν ήταν, ήθελα να προσκοληθώ με όλη μου τη δύναμη. Γιατί ένιωθα καθαρά πως ήταν το αποτέλεσμα της ανάμνησής μου της γιαγιάς. Η απόδειξη πως η ανάμνηση αυτή ήταν αληθινά παρούσα μέσα μου. Ένιωθα πως δεν τη θυμόμουν πραγματικά παρά μόνο μέσα από τον πόνο, και θα ήθελα να μπιχτούν ακόμη πιο γερά μέσα μου τα καρφιά αυτά που σφήνωσαν εκεί τη μνήμη τη. Δεν γύρευα να κάνω τον πόνο πιο απαλό, να τον ομορφύνω, να προσποιηθώ πως η γιαγιά μου ήταν μόνο μακριά μου και προσωρινά αόρατη, απευθύνοντα στη φωτογραφία τη λόγια και παρακλήσει, σαν να ήταν κάποιο που έφυγε από κοντά μα, αλλά ο οποίο την ατομικότητά του μας γνωρίζει και παραμένει δεμένος μαζί μας σε αδιάσπαστη αρμονία. Δεν το έκανα ποτέ, γιατί ήθελα όχι μόνο να υποφέρω, αλλά και να σεβαστώ την αρχική μορφή του πόνου μου, έτσι όπως τον δέχτηκα μόνο μιας αθέλητα. Και ήθελα να συνεχίσω να τον υπομένω. Σύμφωνα με τους δικούς του νόμους, κάθε φορά που ξαναεμφανιζόταν αυτή τόσο παράξενη αντίφαση της επιβίωσης και της ανυπαρξίας, οι οποίε διασταυρώνονταν εντός μου. Από αυτή την τόσο οδυνηρή και τώρα ακατανόητη εντύπωση, ήξερα όχι βέβαια πως θα μπορούσα κάποτε να αποστάξω λίγη από την αλήθεια της, αλλά πως, αν αυτή τη λιγοστή αλήθεια μπορούσα ποτέ να την αποσπάσω, θα το μπορούσα μόνο από τούτη την τόσο ιδιόμορφη, την τόσο αυθόρμητη εντύπωση, που μη τη χάραξε η σκέψη μου, μήτε τη μετρίαση η μικροψυχία μου, αλλά που ο ίδιος ο θάνατος, η απρόοπτη αποκάλυψη του θανάτου, την είχε σαν αστροπελέκι σκάψει μέσα μου, ακολουθώντας μια χάραξη υπερφυσική, απάνθρωπη, κάτι σαν ένα διπλό και μυστηριακό αυλάκι. Όσο για τη λησμονιά μου της γιαγιάς, με στην οποία είχα ζήσει ως τώρα, δεν μπορούσα ούτε καν να σκεφτώ να προσκοληθώ σε αυτή για να βρω κάτι από την αλήθεια αφού αυτή η ίδια η λησμονιά δεν ήταν παρά άρνηση, εξασθένηση της σκέψης, η οποία αδυνατούσε να αναδημιουργήσει μια πραγματική στιγμή της ζωής και ήταν αναγκασμένη να την υποκαταστήσει με εικόνες συμβατικές και αδιάφορες. Ίσως ωστόσο, καθώς το ένστικτο της συντήρησης, η επινοητικότητα της σκέψη μα προφυλάσσει από τον πόνο να άρχιζε να θέτει κιόλα πάνω στα καυτά ακόμη ερήπια τα πρώτα λιθάρια από το χρήσιμο και ολέθριο έργο της, ίσως να απολάμβανα υπερβολικά τη γλύκα να θυμάμαι κάποιες γνώμες της αγαπημένης ύπαρξης, να τις θυμάμε σαν να μπορούσε να τις εκφράσει και τώρα, σαν να υπήρχε, σαν να εξακολουθούσε να υπάρχω για εκείνη.